Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης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 Κώστας ο, ο γνωστός και ο άλλος Άγρας. Τρία. Στην τρίτη συλλογή του τελού Άγρα, τριαντάφυλλα μοιανής βρίσκονται συγκεντρωμένα όσα γνωρίσματα συνθέτουν την ποιητική φυσιογνωμία του, μαζί με κάτι άλλο, εντελώς διαφορετικό από ό,τι συναντάμε στα προηγούμενα βιβλία του, που χωρίς να προβάλλεται παντού φανερά, τα όλα με λεπτά αόρατα νήματα και τα κάνει να παίρνουν ένα αλλιώτικο βάρος, καθώς ο ποιητής δεν αρκείται να προβάλλει την ευαισθησία του και την παρατηρητικότητά του, αλλά στρέφεται στη δημιουργία ενός αθέατου εσωτερικού πύρηνα. Έχουμε εδώ το καταστάλαγμα της οριμότητας μα και κάτι περισσότερο, το πνευματικό του υπόστρωμα με τις διαμορφωμένες ήδη ιδέες και πεπιθήσεις. Στα τριαντάφυλλα μιανής ημέρας κάνουν την εμφάνισή τους ο αισθητισμός και τα διδάγματα της καθαρής ποιήσης, η εκφραστική τόλμη και ο διαφοροποιημένος νεορομαντισμός και συμβολισμός, το ανανεωμένο ερωτικό εγκόμιο και οι ποιητικέ ψυχογραφίες, ενώ Παράλληλα με τις κοριτσογραφίες και με τους γοργούς ρυθμούς, ακούγονται μερικοί πιο εύθυμοι και πιο ευφρόσινοι τόνοι. Προπάντων όμως, την εμφάνισή του κάνει ο αισθησιασμό, φέρνοντας μαζί του το δραματικό στοιχείο και την ερωτηματική ανησυχία. Είναι η νέα διάσταση που θα δημιουργήσει τις εσωτερικές συγκρούσεις, καθώς θα το δούμε πιο κάτω. Η αίσθηση των και ο αισθησιακός ερωτισμός του επιτρέπουν τώρα να βλέπει τον κόσμο ακόμη και την ομορφιά με νέα όραση και η ψυχή του δεν είναι πια όπως τις καθημερινές η ψυχή με μάτια ασφαλιστά. Κι ως σαν κόρη μοναχή πριν από τη στιγμή του γάμου ξαφνικά αισθάνθηκε η ψυχή κάτι απίστευτο σημά μου. Κι ως σαν κόρη που κρατεί τους δύο κόρφους της να κρύψει, τρομαξέτσι κάτι τι τραγικό πως θα της λείψει». Ανάλογη ανανέωση παρουσιάζει από σταθμό σε σταθμό και από την άποψη των επιδράσεων. Ξεκίνησε από τον Μωρέας, για να ανακαλύψει σύντομα τον Λαφόργ και να περάσει στη συνέχεια στον Βερλέν, τον Σαμέν και τον Μαλαρμέ. Η παλιά γνωριμία του με τον Λαφόργ και τον Σαμέν από τη μια και η πιο πρόσφατη με τον Μαλαρμέ και τον Βαλερή από την άλλη έκρινε το είδος της ποιητικής παραγωγής του στην τρίτη συλλογή μα και τον Ποντλέρ και τον Ζαμ και άλλους λιγότερο γνωστούς δεν παρέλειψε να γνωρίσει και να μεταφράσει και από τον Θεόκριτο και τους αρχαίους λυρικούς ίσως και από τους Λατίνους δεν φαίνεται να έμεινε ασυγκίνητος γόνιμα διδάχματα πήρε και από την νεοελληνική ποιητική παράδοση αναχωνεύοντα με τρόπο θαυμαστό τα πιο παράτερα αναστήματα από τον Προβελέγγιο και τον Πολέμη ως τον Παλαμά, τον Μαλακάση τον Χατζάρα των Ιδηλίων και τον Αλέκο Φωτιάδη των Ανοιχτών Μυστικών. Αλλά ο Άγρας είχε τη δύναμη να αφουμιώνει και να προσαρμόζει στη δική του προσωπικότητα και στην παράδοση την νεοελληνική, τις πιο απίθανες και τις πιο ανώμιες επιδράσεις. Ακούραστος και ανικανοποίητο έπαιρνε μαθήματα από τους Γάλλους, ενώ ταυτόχρονα δοκίμαζε με περίσκεψη τις ελευθερίες που έφερνε ο νεοσύστατος στον τόπο μας υπερεαλισμό και η νεωτερική ποιήση προσπαθώντας να πετύχει την άρτια προσωπική έκφραση. Την ίδια στιγμή που μαθήτευε στην καθαρή ποιήση και στον Βαλερή έμπαζε στις στροφές του τα δημοτικά μοτίβα με τους παρατονισμούς και τις ιδιάζουσες προπαροξίτονε ομοιοκαταληξίες όπου μια οξύτονη λέξη ομοιοκαταληκτή με μια προπαροξίτονη πλάι στην άχνη του συμβολισμού και στην ερωτηματική ανησυχία των δεκατρισιλάβων του έφερνε την καθαρότητα και το φως. Είχε εξάλλου έμφυτη την αίσθηση των όγκων και του απτού αντικειμένου. Μια αίσθηση πλαστική. Στην αρχή, το πλαστικό και το συγκεκριμένο υπήρχε κάτω από το σχηματικό και το αφηρημένο. Μα όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν πλαστικότερος και ελληνικότερος ώσπου στο τέλος η άχνη έμεινε φόντο και απάνω της επρόβαλε πλαστικές μορφές έτσι ενώ η ποιησή του ξεκίνησε περισσότερο ξένη τελικά με την ατμόσφαιρα της αθηναϊκής συνοικίας το ατικό ύπεθρο της κοριτσογραφίε και τα δημοτικά μοτίβα κατέληξε φανερότερα και καθαρότερα ελληνική αν μπορεί να υπάρξει όρος «ελληνικό συμβολισμός», με τη σημασία που δίνουμε στη λέξη ενώντας κάτι αντίστοιχο με το συμβολιστικό και μετασυμβολιστικό ρεύμα της Γαλλίας, αλλά με ευδιάκριτα ελληνική χρειά, είναι βέβαιο πως ο Άγρας τον επραγματοποίησε. Ανάλογες παρατηρήσεις έχει κάνει άλλωστε και ο Γιώταμή Παναγιωτόπουλος. Ο άγρα προσπάθησε, λέει, σε του τη ζωή, να μην απαρνηθεί την Ιθαγένειά του, να δώσει τον ελληνικό συμβολισμό και να προχωρήσει κάμποσα βήματα πέρα θέτου, είσα με μια νεορομαντική και μετασυμβολιστική ποιήση πλουτισμένη με εθνικά στοιχεία. Η στροφή του προς το δημοτικό τραγούδι αυτό το νόημα είχε. Πιστός από την άλλη μεριά του παραδομένου στίχου και θεωρώντας πως κάθε λύτρωση από τα δεσμά της και τη ομοιοκαταληξίας και της τροφικής αρμονίας καταλήγει πολύ σύντομα σε ασίδωσή επιζήμια στην όλη διάρθρωση του λυρικού λόγου, ζήτησε να ανανεώσει την παράδοση, αντλώντας από μέσα τις μυστικά βιώσιμα στοιχεία ή και να μπάσει μέσα στο χώρο της στοιχεία άλλα, απ' έξω αληθινά ικανά να την αναγεννήσουν. Από τη γρήγορη αυτή διαδρομή μας μέσα από το ποιητικό έργο του Άγρα, βλέπουμε ότι στι κύριε τουλάχιστον γραμμές του παρουσιάζει όλα τα τυπικά στοιχεία της νεορομαντικής και νεοσυμβολιστικής σχολή όπου και ο ίδιος ανήκει. Το απομονωμένο άτομο, η αναπόλυση και η επιστροφή στο ατομικό παρελθόν, το χαμήλωμα του τόνου, η νοσηρότητα και η απεσιοδοξία είναι μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τη στροφή εκείνη που πήρε η μετά την κήρυξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και προπάντων κατά την πρώτη δεκαετία του Μεσοπολέμου με τη διασταύρωση τριών κυρίω ρευμάτων του γαλλικού ή του γαλλόφωνου συμβολισμού του αισθητισμού και του νεορομαντισμού που ερχόταν σαν μια ριζικά ανανεωμένη συνέχεια του ρομαντισμού της πρώτης Αθηναϊκής Σχολής ύστερα από τη Μεσολάβηση και του Καβάφη παράλληλα η πλήξη και ο υπερκορεσμός από το κυνηγητό των συγκινήσεων, η τάση της φυγής και η χωρίς κανένα ιδεολογικό προσανατολισμό προσέγγιση στα πράγματα και τα αίσθητα, αποτελούν από τα πιο χτυπητά γνωρίσματα των εκπροσώπων της σχολής. Όλοι τους άλλωστε ήσαν φορείς του πνεύματος της παρακμής και το πραγματοποιούσαν αυτό το πνεύμα και με τη ζωή τους και με το έργο τους. Ο Άγρας, παρακμίας και αυτός χωρίς άλλο, δεν είναι μόνον ο φορέας, μα και η μάχη με το πνεύμα της παρακμής. Οι άλλοι, ιδεολογικά, ήταν αφημένοι στο ρεύμα και κανένας τους δεν είχε τέτοιο πνευματικό υπόστρωμα και τέτοιου είδους προβληματισμό. Ούτε ο λαπαθιώτη, ούτε ο Ουράνης, ούτε ο Μίτσος Παπανικολάου, ούτε καλά-καλά και ο Καριωτάκης, ο σημαντικότερος και αντιπροσωπευτικό αν και η περίπτωση του διαφέρει ως προς την ένταση της φωνής και την κοινωνική διαμαρτυρία και ως προς την ευρύτερη σημασία του για την εποχή. Ο Άγρας αντιστέκεται. Είναι μια συνείδηση τυραννισμένη που μετεωρίζεται αδιάκοπα, πηγαίνοντας αντίθετα σε ένα κύμα όσο και να απειλεί να τον υπερκαλύψει και παλεύοντας με μια αρρώστια που την έχει κιόλας στο αίμα του. Αυτή η αντίσταση και η πισματική στάση του είναι αντίσταση πνεύματος. Αντίδραση ενός ανθρώπου που δεν ξεγελιέται από την απατηλή όψη των πραγμάτων, αλλά ζητάει να φτάσει ως την καρδιά τους και εκεί να χαθεί ή να πιστέψει. Γι' αυτό ομορφιά δεν νιώθει παρά μόνο αμαδαγκάνει ως τον πόνο σκληρά που η μνήμη έμανα βγάνει και η αίσθηση η φθαρτή του ανθρώπου να σπαράζει.